Να φανταστώ ότι θα έμαθε τα νέα από τη Λαμία. Που αθώθηκε ο Κορκοναία. Με πλειοψηφία των ενόρκων. Βεβαίω. Των Κιμπαντελίδων. Λαμία. Και πολύ Ά, καλά το το έκανα το αφού ο άνθρωπο είχε πρώτερο έντιμο βίο. Ορίστε. Είχε ξανασκοτώσει 15χρονο. Όχι. Άρα είχε έντιμο βίο. Ναι, είχε πολύ ετοιμότατο. Πρώτη και φορά σκότωνα 15χρονο. Μισό λεπτάκι. Δεν είχε ενεργητικό. Ναι, και ερχόμαστε εμεί πολίτε και το επικροτούμε αυτό. Βεβαίω και είχε μπράβο. Αυτό, Η δικαιοσύνη απλώθηκε πάλι. Η δύναμη του λαού. Η εμπειρία του, ο σοφό ο λαό. Που Αποφάσισε πάλι ο λαός αφού έχουμε δει όποτε ψηφίζει ο λαός μα. Μα ψηφίζει. Ε, είτε είναι ψηφοφόρο είτε ορκός, τι θα ψηφίσει. Το δημοψήφισμα όμως σωστό. Οπα, να τα. Αλλά. Στη οσίπλε... σωστή πλευρά τη ιστορία. Αλλά τι συνέβη. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Ε, δεν ήταν όριμε οι συνθήκε, φίλε. Ε, ναι, ακριβώς αυτό ακριβώ mm. αυτό. Έλα, αποστόλη, με ακού. Έλα, σ ακούω. Έλα, ο σημεωφόρο ο Μάγκα είναι εδώ και με τη φίλη μου που είχαμε έρθει στην παράσταση σου την προηγούμενη εβδομάδα. Οπα. Ε, Μα άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γελάσαμε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε η φίλη σου. Αλλά έχω, έχω κριτική. Ε, μα σα... τι, θα άρεσε η φίλη μου. Εσύ τι γελάδε. Κάτσε τώρα επειδή γελάει. Έγινε κάτι εκεί που δεν σε έβλεπα. Τη άρεσε το κομπλιμέτρο, παιδί μου. Τώρα γιατί να έγινε κάτι δε, σου είπα, δεν σου είπα τι τι άλλο, άλλο, η θάλασσα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Συντροφικό. Ό,τι συνέβη ήταν συντροφικό. Χαμογελάει, γελάει. γελάει. χαζί γελάει. Θα το θυμάται ακόμα. Λοιπόν, έχα, δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Κάνω τα χέρια από την μου, ε. Δεν είναι αυτό που νομίζει, λέω. Και... Έρχομαι τώρα, κατεβαίνω, κατε Αθήνα θα σε σπάσω, ε. Και Πρόκειται. να μην ξέρει τι Να σου κάνω μια ερώτηση μήπω τώρα που γελάει κάνει και μπούκλα το μαλλί με το δάχτυλο Να το κανένα! Αυτό έκανε τώρα! Ναι, πει, αυτό είναι το σινιάλο μα. Τη είχα πει ότι αν με θελήσει ξανά, αν θελήσει το κορδί μου. Γιατί μου το κάνει αυτό τώρα, γιατί. Εγώ στο κάνω, αυτή δεν στο έκανε. Μαζί το κάναμε. Τέλο πάντων, φτάνει τα γελάκια τώρα εδώ για κριτική πέρα. Άλλο μου βγήκε να πούμε, άλλο φρούτο μα βγήκε τώρα. Θέλει και κριτική ο κερατά. Παραγγείλαμε. Παραγγείλαμε, ρε Μαρκά, δύο μπλούδιου θα έχετε γράψει στα παπάρια σα. Πότε θα έρθουν οι μπλούδιου, Τώρα Με αν μόλι τη σβατεούν τα παπάρια μα. Κατάλλο. Κατι φορά το καλοκαίρι. Και ένα άλλο εντάξει, όταν είχε γίνει στη σκηνή, τι θα ελληνικό χειροκρότημα ήταν αυτό. Καθόμαστε να χειροκροτούσαμε 10 λεπτά είχαν περάσει. Είχε θα αρχίσει να μιλά και ακόμα χειροκροτούσε ο κόσμο. Τι θα γίνει από στόλλη, που ζούμε. Ελεύθερη χώρα δεν είμαστε. Δημοκρατία δεν έχουμε. Αυτή η δημοκρατία και η ελευθερία που έχουμε έκανε τον κόσμο να θέλει να χειροκροτάει 10 λεπτά. 15 ποιο είναι το πρόβλημα. Τέλο πάντων, ναι, το θέμα είναι να μην τον έκανε τον κόσμο να θέλει να σε κάνει τίποτα άλλο. Επειδή με αυτά τα χαμογελότητα. Εδώ βλέπω καταστάσει που δεν μα. Καλό πάρα καλά. Θα το συνηθίσει, όλα στην αρχή Κάνω τα πρόκειο. χέρια από στόχη πρόσεω. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε να ξέρει δεν θα σα άσω από τα Φίλε μου. Να μάθεις... μποστόλι, στη, στη φύλη, το δαματισμό. πρέπει να μάθει και αυτό σε ένα αποστολή και στη φίλη, δηλαδή. Δεν έχει οριμάσει ακόμα, πρέπει να μάθει να είσαι κατά τη ατομική ιοκλησία. Εμεί είμαστε. Κάνω τα χέρα από την κόμενά μου! Και να το εφαρμόσει την προσωπική σου ζωή. Συγνώμη δεν είναι δικά σου, τι είναι σου, πολύ κριτικό αυτό. Λοιπόν, είμαστε κατά τη ατομική ιδιοκτησία, μοιραζόμαστε. Είμαστε είμαστε. Μην τα λεφτά τώρα, επειδή θα αρχίσει να με χτυπάει αυτή τώρα, πρόσεχε. né agora toda a pensar de que eu Ένα μπλουζάκι θες; Ο Νίκο ξέρει; Ο Νίκος ξέρει. Τώρα φας σε 2-3 λεπτά έρχεται. Έρχεται τον Νίκο; Ε, ναι, έρχεται κάτσε, εκεί κάτσας και, και, και μου από εκεί. Θα φοράμε κάλτσα και μπλουζάκι μόνο και από κάτω τίποτα; Φυστά μπλουζάκι παντελόνι. Την κάλτσα τη φοράμε στο τσουνί. Την Στες τη φοράμε και με την παντόφρα, ξέρεις, τώρα βάλλα, όχι, αφήμε το με το δράστικο την άλλη. Είναι, γιατί είναι την κάτσα, δεν βοδίζει κάτσε, δεν βénει το δάχτυλο. κατάλαβε. Του στρατού φοράμε, του στρατού την αγκαλίτσα. Α, bravo, αυτή φορά. Δεν αγαπητό στρατιωτικό, ο Μαριόλης, είπα Μαριόλης, έτσι; Αλλιάζει που η κατρήσα μαλλιά είναι άλλη πλευρά της <σομίως> είναι η άλλη πλευρά τη εμπειρία μα. Τα λίγα γκρίζα μαλλιά που έχει τώρα ο Τσίπρα, που δεν τα είχε τότε, είναι η πλευρά τη εμπειρία του. <σομίως> Εμάς η άλλη πλευρά τη εμπειρία που έχουμε από αυτά που κάνει ο Τσίπρας είναι το άλλο πορτοφόλι. Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά και να πληρώσουμε τη ζημιά που έχουν κάνει. Οκ, okay, θα, το, α, πω, θα α... το πω, θα, θα, θα, θα το πω, θα στείλω λογαριασμό να πληρώσουμε. Το ξέρω ότι θα το πει και μόλι το πεις θα γίνει αλλά δεν τάξει. Ναι, λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά τώρα. Εγώ ταιριάζω αυτό θα τη μαγούλα, ξέρει. Καλά Αυτό. Βγήκε χθε αργά το απόγευμα. Το, αυτό το χουντόσπερμα και έκανε μια ανάρτηση. Περίμενε, περίμενε. Ποιο χουντόσπερμα, πιο απ' όλα θα λε. Ο Πλεύρη. Α, ωραία. ωραία. Λε και είναι ένα και... του χουντόσπερ μα στην κυβέρνηση, α πούμε, και το λε και θα το καταλάβουμε. Ναι, θα καταλάβαινε από τα συμφεραζόμενα, αύριο. Από αυτά που θα σου λέγαμε. Ναι, αλλά ήδη σκέφτηκα 5-6. Βάει <laughs> το μυαλό σου και σένα. Λοιπόν. Και βγήκε και είπε, μέσα στο σπίτι μου είναι η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και απ' έξω από το σπίτι ε, είναι κάτι ανεμβολίαστο και διαμαρτύρονται. Να καταδικάσουμε τα κόμματα. Ρεπουλάκι μου, να καταδικάσουμε, δεν σου λέω. Αλλά δεν βοηθά Σε ποιο σπίτι από τα 30 είσαι. Ι? Λοιπόν, χιδέω, χιδέω. Χιδέω, χιδέω. Ποιος, χιδέω? αυτό που. Που είπες. Τώρα μπορεί να είσαι οποιοδήποτε από τα δρυμπή. Τι ζώα τραβάμε τώρα με τα σπίτια του καθενό. Σα τα. με τον πολλακιμούνι που καπνίζει τραβάμε ένα ζώο. Σημασία δεν έχει πόσα σπίτια έχει ο καθένα. Μην κολλάμε εκεί στον αριθμό. Σημασία έχει πώ το απέκτησε ο καθένα. Αυτό είναι το πώ ενέσχεσαι. Να, αυτό είναι. Το πώ ενέσχεσαι ακριβώ είναι πώ το απέκτησε. Τώρα αν έχει 50-100-200, άμα οι προγονεί του πουλάγανε λάδια στην κατοχή, βρεθήκαν τα σπιτάκια. Να τα, να τα. Εμείς είμαστε μόρφο της ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρουμε ούτε και ελληνικά ούτε αγγλικά. Για πες μου εσύ που ξέρει, πώς λέγεται το Αιγαίο... Στα τουρκικά μέχρι το 30... 2032, πώ θα το λέμε. Τουρκιατζίαν, πώ το λένε. Α, αυτοί ωραία να το ακούσουν εκεί πέρα οι ακροατέ του παραπολιτικά, γιατί πολύ σαν φάγανε με το μισοτάκι. Ναι, αλλά έχουμε ισχυρή θέση στον ΝΑΤΟ, τέλο. Άμα έχουμε, εντάξει. Mm. Α το πάρουν και το καρταλαιόδια, α το μου, Δεν είναι θέμα. Και έχει. Όχι, και τίποτα. Θα ζήσουμε και χωρί αυτό. Λε και θα μπορούμε να πάμε φέτο εκεί που έχουν πάει τα ναύλα. Πού α, να πάμε, μόνο τα ναύλα είναι, δεν στα δωμάτια. Αυτή πάνε να βγάλουν τα σπασμένα, όχι μόνο τι καραντίνα. Πάνε να βγάλουν τα σπασμένα για τον πρώτο μνημόνιο. Ναι, Αλλά σου λέει έχει ο Έλληνα γιατί, που... γιατί πληρώνουν. Σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση. Το είπε σήμερα η Σταματίνα Τσιντσίλη. Εγώ την προσέχω τη Σταματίνα. Άμα το πει Σταματίνα, <συμπνάει> τέλειωσε. Παιδιά, συγγνώμη. Σταματίνα πιάνει τον παλμό του Έλληνα, του Νικόκηρη, ξέρει. Ξέρω, άμα δεν ξέρει, Σταματίνα, ξέρεις Η Σταματίνα έχει ζόρια τώρα, όχι χαζομάρε. Ναι, έχει πληρώσει πολύ ρήτρα αναπροσαρμογή και έχει θυμώσει, αλλά μετά τι πέρασαν. Όλο το ΜΑΔ το κανάλι έχει να λέει για τα ζόρια τη Σταματίνα όταν το ξεκίνησε. Α, ναι. ναι. Ναι, τέλο Εντάξει, δεν, δεν, δεν, δεν σε παρακολουθώ πάντα. Εγώ ήμουνα φαντάρος λοχεία δικό. Στην ψέρι μου είχαμε φυλάκιο. Γύρω-γύρω τα πολυβόλα δεν δούλευε τίποτα. Που λέτε για αστακού που λέει. Εάν οι Τούρκοι θέσουν το οτιδήποτε μα αφορά, ο κυριάκο Μητσοτάκη είναι αστακό από πλευρά οπλοστασίου. Δεν δούλευε τίποτα, απόστολε. Κατάλαβε, αλλά με το Τούρκη. Ευχαριστώ φυστακίες. για αυτή την κατάθεση ψυχή. Όχι, δηλαδή. Δεν μου μιλάτε, δεν μου απαντάτε να. Πάμε καλά. Όλα καλά πάει, ναι. Όλα καλά, πάμε μια χαρά. Είμαστε πρώτοι παντού. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε. Υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Γεια σου το αποστόλα, ρε. Γεια χαρά. Τι γίνεται. Καλά. Ήθελα να πω κάτι για τη Σιριζέα που άκουσα χθε. Έλεγε ένα παλικαράκι το οποίο είχε αναπηρία. Τι έχω μια πορεία, ρε, παιδί μου. Γιατί δεν το καταργήσανε εκείνοι αυτό για την αναπηρία, να μην κόβεται στα παιδιά αυτά. Με τι να το καταργήσουμε, ένα νόμο και ένα άρθρο, με τι. Ναι, αυτό, αυτό. Τότε ε, γιατί δεν το πήγε, πήγε, πήγε αυτό. αυτό την κατάργηση, α πούμε. Γιατί δεν πήγε και αυτό μέσα. Ε, δεν πήγε πολύ καλά. Α, δεν πήγε καλά, ε. ε. επόμενη φορά. Μωρέ, εδώ θα ναι, ναι, όλα καλά. Ε, είπε ο Υπερχήσαφί μια που είπα, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, τέλο πάντων. Τι θυμήθηκα έφημια τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Θυμήθηκα ότι το 15. Γιατί εγώ δεν γέρασα τόσο για να το χάσω. Το 15 τη τράπεζε δεν τη έκλεισαι ο Τζίρα, ο τράγιο τη έκλεισε για να εκβιάσει πρώτον Το Τζίνα να εκβιάσει. Τραπεζέ πριν. Τσίμα, Περίμενε. Αλλά... Το, το Τζίπρα να εκβιάσει. Ναι. Επειδή ήθελα να σκι στο μυμώνη και να μα κάνει από την Ευρώπη, γι' αυτό. Ναι, επειδή θέλω να κάνει δικά του έλεγκα. Πέτα. Πέ, όχι ναι. να τα λε ολόκληρα. Γιατί θα μα έβγαζε, συγνώμη, Ήταν πριν γνωρίζει το διαβολικά καλοτ πριν την Ανταμέλ. Βεβαίως, τότε που θα μας έβγαζε από το μνημόνιο Πες τα που θα αντάσκησε όλα, θα βγάλουμε την Ευρώπη Νομισματοκοπεί ο κύριε τα στο, τα στον τραπ, Και το, μας το, τα πολεμήσανε πακά. οι τράπεζες Πες τα, δεν ήξερε ο Τσίπρας Τον κοροϊδέψανε, πλεκτάνει Ο βαρουφάκι φταίει εγώ, να, παίξουμε, να παίξουμε ξύλο ο παπάς με τον βαρουφάκι στο μαξί μου μέσα Πες τα, η κόκκινη γραμμή στο γιακά. Εγώ τα είπα, τώρα πες ό,τι θες Είμαι παντρεμένος πάνω από 20 χρόνια με την ωραία ροδισα. Έχουμε τα παιδάκια μας, έτσι, την οικογένειά μας. Ξέρεις πόσε υποσχέσει μου είχε δώσει που δεν τι πραγματοποιήσε. Καλύτερα να μην δίνεις υποσχέσει αν δεν είσαι σε θέση να τι στηρίσει. Ξέρεις πόσες. Όμω είμαι ακόμα μαζί τη. Σιριζέ και αυτή, όμως. ε. Πασόκρου, βαμμένο, πασόκρου, πασόκρου, βαμμένο. Πασόκ βαμμένο. Πασόκ και δεν υλοποιήσε τι δεσμεύσει. Χλωμό. Πασόκ βαμένο και τώρα Συριζέ, Αυτή είναι πιο πολύ από μένα, σα το ξαναπεί. Είναι πιο. Αλλά λέω επειδή έλεγε ο Καλαμούκη. Ξέρει πόσε υποσχέσει δεν πραγματοποιήσε. Α το αλλά θα την κρατήσω. Θα την κρατήσω, είναι πολύ καλή. Ε, δεν την αλλάζει την διε... έχει καλάσει έτσι κι αλλιώ. Τη έχει καταστρέψει το μέλλον, Άκου. το παρόν. Άκουσα όταν είχα το μαγαζί, η γυναίκα μου μέτραγε τα λεφτά στι 10 το βράδυ, στι 12, στι 1 στι 2. λέω τα λεφτά κάνει τα μέτρα. Στο τέλο το πρωί, 8 η ώρα που έκλεινα, 8 η ώρα κάνει τα ταμείο. Κατά, κάνει το σύνολο έτσι και με το μισοτάκι. Θα βάλω το μισοτάκι και τον τσίπρα. Μέχρι στιγμή ο τσίπρα είναι στο 80 και ο μισοτάκι στο 20.